Κυρίε μου και κύριοι, καλώ ήρθατε στου 101,5 στο ράδιο Άρτα στην εκπομπή στον τοίχο. Ο Γιάννη Λαζάρου είμαι, 2681-4060, για να μα πείτε κάποια τα δικά σα, κάποια παρατήρηση. Καλημέρα σε όλου του φίλου, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στην Άουσα. Καλημέρα στα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν στην Κύπρο, στον Νίκο των Αμάραντο, στον Κώστα των στην Κοζάνη, σε όλου του φίλου. Σου τους φίλους που κάνουν ακρόαση Μέσω Ιερού Ιντερνεδίου Ή και από αέρος αέρος Εδώ είμαστε Για να Ξεκινήσουμε Από ό,τι φαίνεται Καινούρια πράγματα Κυρίες μου και κύριοι Πριν Μπούμε στα Στα ωραία τα τεκτενόμενα να μου επιτρέπεις να απαντήσω στο φίλο το Βασίλη Βασίλη μου γιατί τη... εσύ από την Άωσα, για σένα μιλάω ε, απαντώ στο mail που μου στείλες καλή σου μέρα και σένα τώρα κοίταξε αν κάθεσε βαρύ το άρθρο το χθεσινό σε μερικούς λοιπόν το ξέρουμε αυτό που κάνουμε χρόνια τώρα η αλήθεια είναι, είναι κορόμυλο δεν καταπίνεται εύκολα και η οπτική ματιά είναι ανάλογα με το χρώμα που διαθέτει ο καθένας ε, Ανάλογα με τα συμφέροντά του Εμείς ούτε συμφέροντα έχουμε Ούτε μία αλήθεια έχουμε στο κεφάλι μας και αυτή λέμε. Κατάλαβες Οπότε βαρύ ή ελαφρύ το άρθρο αυτή είναι η σκέψη ειναι η σκεψη Μην δεν κάνουμε καμία αντιπολίτευση Προσωπικά μιλάω Λοιπόν δεν έχω κανένα ακόμα να κάνω καμία αντιπολίτευση Μία ανάλυση σύμφωνα με το μυαλό μου των γεγονότων κάνω και Μια αντίσταση απέναντι στην κατοχή Από το 74 μέχρι σήμερα Το 70 ξέρω εγώ πότε από το... Λέω από το 67 Από το 50 πότε, πότε, πότε, από, τη... από την εβδομάδα που ήρθε ο Παπανδρέου Το 45 ε, Δεν ήμουν να καταλαβαίνεις τώρα Σου μιλάω για το βίο το... το δικό μου Λοιπόν αυτό κάνουμε τίποτα παραπάνω Μια αντίσταση στην κατοχή αυτή Στη Λέλαπα παρακαλώ Καλή σας μέρα ναι. Ναι. Ακριβώς Ευχαριστώ Από τότε την κάνω Γιατί αγαπητέ μου φίλε Όπως γράφω στον επίλογο του άρθρου χθες Εμείς την ελπίδα Μάλλον την αξιοπρέπεια Δεν τη φοράμε Δεν είναι μόδα για μας να τη φοράμε Κατά πώ μας συμφέρει Τη φοράμε κατάσαρκα από τα γενοφάσκα μας Γιατί έτσι γουστάρουμε Αυτό γουστάρουμε Τώρα, αν κάποιοι μα επιτρέψουν να τα λέμε ή όχι, έχουμε περάσει και άλλες χούντες Και άλλες χούντες Την πραγματική χούντα του Παπαδόπουλα, τη χούντα του Αντρέα του Δημοκρατιάρη μαζί με το λαό στην εξουσία, τη χούντα των Καραμαλαίων, τη χούντα των Μιτσοταχαίων, τη χούντα των συμμετοκούλεων, Συμιτα... τη χούντα των ε, ε, Βαρεμένων, πώ του λένε εκεί, των. Ε... Ε, πες τους μωρέ Τον σφαχταριών εκεί Παπαδήμων ξέρω εγώ και τέτοια των συγκυβερνητών Σαμάρα Βενιζελοκουρέλιδων Και τώρα περνάμε από ό,τι φαίνεται καθαρά Και τη χούντα της αριστεράς Τούτη η χούντα λοιπόν αγαπητέ Βασίλη Είναι πολύ πιο δύσκολη Είναι πολύ πιο δύσκολη Διότι έχει το προσωπείο ε, Της αριστεράς Η πραγματικότητα αυτή είναι άστα τώρα τα, η, η ελπίδα ήρθε η Ελπίδα ήρθε να διαβάσεις το σημερινό άρθρο Του το οποίου τον τίτλο θα στον πω από τώρα Καληνύχτα Ελπίδα Καληνύχτα Αξιοπρέπεια Καληνύχτα Άλεξ Μπόι Αυτός είναι ο τίτλος του σημερινού άρθρου Και ξέρεις τι ώρα περίπου να το διαβάσεις Οπότε λοιπόν Εδώ μιλάμε για Κοινωνική δικαιοσύνη Εδώ μιλάμε για τα αυτονόητα Τα οποία έπρεπε να έχει ένας λογικός άνθρωπος Στο κεφάλι του Πού τα είδε. Αυτονών που του έπεσε βαρύ το άρθρο χθε. Πού το είδαν. Διότι να συμβαίνουν. Ή όπω τα έχουμε πει και παλιότερα. Ή είναι μεγάλα κομματόσκυλα ή έχουν τεράστια συμφέροντα. Θα μου πει το ένα δεν απέχει από το άλλο. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε. Διότι αγαπητέ Βασίλη και αγαπητοί φίλοι και αγαπητέ φίλε. Η. η λίστα βαρουφάκι θα τη λέμε έτσι. Όπω θα διαπιστώσατε. Εγκρίθηκε σε χρόνο σε χρο... Εγκρίθηκε σε χρόνο τετέ Λοιπόν, οπότε λοιπόν Welcome again Σε μια νέα κατοχή Να λέμε και κανένα αγγλικό, μη μας παρεξηγούν οι φίλοι μας οι Γερμάνοι Ότι είμαστε bit για bit καρά Βλάχη. Λοιπόν, welcome λοιπόν στη νέα κατοχή ε... Και τούτο τι δείχνει Πρόσεξε το συλλογισμό Θα τον διαβάσεις και στο άρθρο μετά Τα πανηγύρια Πρόσεξε λίγο συγνώμη γιατί δεν κάθεται... Έχει σηκώσει επανάσταση τα ακουστικό σήμερα και την κουμπανάει από τα αυτή Λοιπόν είναι ΣΥΡΙΖΑ τα ακουστικό <Κι> Πάει και αυτό να βρει την ελπίδα <Κι> Αγαπητέ μου φίλε και αγαπητοί μου φίλοι τα... Η δυσαρέσκεια της Ευρώπης και όλο αυτό που το θέατρο που παίζότανε Για την εκλογή Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ Ήταν ακριβώς όπως το είπα ένα μεγάλο θέατρο Ποιο, τι το αποδεικνύει αυτό Όχι μόνο η ταχύτητα της ε, Αποδοχής της λίστας ε, Βαρουφάκη mm. Αλλά και η, η, Τα λόγια του ίδιου του Τσίπρα Και του ΣΥΡΙΖΑ mm. Ότι θέλουν να κάνουν αλλαγή στην Ευρώπη mm. Ποια αλλαγή θέλουν να κάνουν mm. Άκουσέ με σε παρακαλώ πάρα πολύ mm. Ο Τσίπρας υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο Παραδέχτηκε ότι ήταν ανάχωμα Την εποχή των αγαναχτισμένων mm. Η κατάσταση στην Ελλάδα Είχε φτάσει στο απροχώρητο. Σου είπα ότι γνώριζε ακόμη και ανθρώπου τη γαλάζια Τρούγκα προσωπικά που ήταν έτοιμοι να του δαγκώσουν στο Λαρίκι. Έφτασε το κόμπο στο χτένι. Οπότε λοιπόν, τι τον ταζουμε τον κόσμο όταν φτάνει στο χτένι. Ελπίδα, αλλαγή και προοπτική. Του φτιάχνουμε λοιπόν ένα καινούριο μεγάλο ανάχωμα. Το οποίο αφού το ψηφίσει και δημοκρατικά, λουφάζει δεν ξέρουμε για πόσο και υπομένει πάλι τα δεινά που του έχουμε χαράξει. Αυτ γι' αυτό λοιπόν αυτή την εξαγωγή επανάστασης θα κάνει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη. Ανάχωμα. Το ίδιο ρόλο θα παίξουν και οι Ποντέμος, το ίδιο ρόλο θα παίξουν και όποιοι άλλοι ε, φωνάζουν αυτή τη στιγμή ότι κάτι έγινε στην Ελλάδα, διότι όπως γνωρίζεις δεν έγινε τίποτα. Τι το αποδεικνύει αυτό, θέλω να με προσέξεις σε παρακαλώ πολύ. Θα αντιπαρέλθω όλα αυτά τα οποία έγραψε ο κύριος Βαρουφάκης στην την περίφημον του και τα απέστειλε και τα εγκρίνανε πριν καν αεριστούνε οι Ευρωπαίοι εταίροι λοιπόν θα μείνω προς το τέλος μόνο όπου πρόσεξε, πρόσεξε θα κάνει πανελλήνιο λέει το μέτρο πρόσεξε πανελλήνιο το μέτρο του Τη ίτησης και του του επιδόματος φτώχειας διότι μεγάλε από τη διαπίστωσης από τη διαπίστωσης και από τις δηλώσεις των Νταϊζεμπλούμιδων χθε και των Ευρωπαίων η γραμμή είναι κοινή Δεν έχουμε πια οικονομική κρίση Έχουμε ανθρωπιστική κρίση Κατάλαβες Δηλαδή ακριβώς την ώρα που τα δόντια Του αγαναχτισμένου λαού Έφταναν στο Λαρύγγι Της εντόπιας εθελόδουλης εξουσίας Για ανατροπή Τσακ σου πετάξανε το ανάχωμα Πριν λοιπόν τους αγκώσεις στο Λαρύγγι τρώστην την ελπίδα και την αξιοπρέπεια την οποία εσύ ψήφισες δημοκρατικά Αυτό αποδεικνύει η τελευταία τελευταία παράγραφος της λίστας Βαρουφάκη Στην οποία, αυτό το ακουστικό σήμερα κάτσε ρε, ακουστικό μου σε παρακαλώ πολύ λοιπόν, Στην οποία λοιπόν ο κύριος Βαρουφάκης θέλει και η παρέα του Δηλαδή θέλει να επεκτείνει το επίδομα αυτό πανελλαδικά και σε ρωτάω εσένα αγαπητέ μου φίλε και αγαπητοί μου φίλη. Υπάρχει αριστερός σε αυτή τη γη Λέμε τώρα αριστερό, αριστερόστροφος αριστερών ιδεών Ο οποίος να σητίζει λαό και να του, λέει, να του μιλάει για επιδόματα φτώχιας Όχι α, να το πει αυτό ας πούμε κάποιος χριστιανός Το καταλαβαίνω διότι έτσι του λέει ο Θεός του να δίνει, έχουν δύο, πώ το λέει, μανδύε, να δίνει, πώ το λέει, τέλο πάντων. Ορίστε παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι περίμεν. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Έλα, ηρεμίστε, ηρεμίστε. Να πάω, λέει η δώρα, ο φίλο τηλεκράτη. Τα 40 τόσα μου δουλεύω από τα 15 μου να πάρω κουπόνι σύτηση. Τέτοια ξεφτίλα δεν την έχω βιώσει. Διότι, και μάλιστα από αριστερού, διότι το δεξιό, α πούμε, ναι, τον ήξερα, ήταν λέει, υποτίθεται ο ταξικό μου εχθρός. Τι σου λέγα τώρα, πρόσεξε να δεις λίγο, Γιατί έφυγα από το κόλπο να πούμε. Να σου το πει λοιπόν κάποιο χριστιανό. Το καταλαβαίνω απόλυτα, διότι αυτό είναι πιστό σε αυτό του λέει και η θρησκεία του. Ο Έχον δύο μανδύε, πώ το λέει ρε παιδί δύο χιτώνε να δίνει τον έναν. ή τέλο πάντων σου κάνει, κατεβάζει το μάνα εξ ουρανού και σητίζει και του φτωχού. Να σου το πει κάποιο πλούσιο, σαν τον Βαρδινογιάννη, α πούμε, ξέρω εγώ, σαν τον Μπιλ Gates. το καταλαβαίνω. Το κάνει για δύο λόγου. Ο ένα είναι γιατί έχει καλή ψυχή και ο άλλο είναι για να γλιτώσει δισεκατομμύρια από την εφορία. Αλλά να το κάνει ένας αριστερός Αριστερός Δηλαδή αυτό και μόνο αποδεικνύει Την σχέση που έχει Η Βαρουφάκη ω παρέα Για να μην, λέω, να μην λέω η παρέα του Αλέξη Με την αριστερά Αυτό και μόνο αποδεικνύει Ότι όχι απλώς ήρθαν να συνεχίσουν Το τι έκαναν οι προηγούμενοι Ήρθαν να κάνουν Τα χειρότερα Τα χειρότερα μιλάμε τα χειρότερα. Αυτό για το ταχυρότερα αποδεικνύεται και από τη λίστα την εγκεκριμένη πια λίστα οπότε welcome again στην κατοχή στην καινούργια κατοχή διότι η λίστα πρόσεξε μεγάλε απελεύθερος είσαι πρόσεξε μεγάλε ελπιδοφόρε που έχει στην αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα θα περάσει η λίστα, η λίστα προς ψήφιση από έξι ευρωπαϊκά κοινοβούλια και μετά θα έχει δικαίωμα η Ελλάδα να βάλει προς ψήφιση τους νόμους σε ενημέρωσε μεταξύ των άλλων κανένας αν αυτό το έκτρομα που λέγεται έμφυα και ήταν παντιέρα προεκλογική του Αλέξη θα συνεχιστεί τι είναι αλλά αυτό αγαπητέ μου φίλε ο έμφυα είναι το λιγότερο έρχονται πράγματα και, και θάματα έρχονται πράγματα και θάματα Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μας απασχολεί καθόλου, όπως σε καμία εποχή, σε ποιον πέφτει βαριά και σε ποιον πέφτει ελαφριά. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να βλέπετε την αλήθεια ανάλογα με το σελοφάν, με το χρώμα του σελοφάν που έχετε μπροστά στα μάτια σας, αλλά όπως είναι πραγματικά. Και η αλήθεια είναι μία. Ο κόσμος βουγκάει, ο κόσμος υποφέρει από την ανεργία ο κόσμος υποφέρει από την έλλειψη φαρμάκων διότι είναι ανασφάλιστος, ο κόσμος πεινάει και εσείς περί άλλων τυρβάζετε. Θα κάνει λέει ο άλλος διεθνής διαγωνισμούς, προσέξτε για τις συχνότητες. Ακούστε τι κορόμιλο σου πετάει τώρα, ο, η αριστερά παράταξης, η κυβερνόσα. Δηλαδή θα κάνει διεθνή διαγωνισμό σε μια κολοχώρα στην οποία η διαφημιστική πίτα είναι του ποπού να έρθει να, να πάρει μέρος ποιο για να πάρει συχνότητα στην Ελλάδα των 1.500 τηλεοπτικών καναλιών, 5.000-10.000 ραδιοφωνικών σταθμών ανά την επικράτεια οι οποίοι δεν μπορούν να επιβιώσουν. Άρα λοιπόν θα κάνει διεθνή διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές συχνότητες αφού επαναφέρει τη δική του ΕΡ για ένα και μοναδικό λόγο, για να πάρουν συχνότητες οι κατοχικοί άρχοντες αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να διαμορφώνουν την ε, λεγόμενη κοινή γνώμη διότι η κοινή γνώμη είναι κοινότατη πιο κοινή και από την κοινή αυτό τι, τι μας λε δηλαδή αυτή τη στιγμή Α πούμε για παράδειγμα ε, οι ψηλιασμένοι ή οι γνωρίζοντες όπως παράδειγμα ο κύριος πως λέγεται του Αντένα ο κύριος ε, Αβεσαλόμ πως για τον λένε αυτόν τον διοχτή του Αντένα ρε παιδί, του Ομίλου προσέχετε ότι εδώ και πολύ καιρό τα γυρνάει όλα σε web στο είδατε ραδιόφωνα, τηλεοπτικά κόλπα τα γυρνάει, τα κάνει web σας βάζει να τα δείτε από, τα, από το από το, από το Ιντερνέδιο παρακαλώ Λοιπόν μεγάλε, έχεις δίκιο ο μου, η συχνότητα ήταν πλούτος του λαού, ήταν πλούτος του λαού, οπότε δεν πωλείται, ενοικιαζόμενοι είναι, γι' αυτό και πρέπει να προσέχουμε τι λέμε, εκμεταλλευόμενοι τον πλούτο του λαού, από, τηλε, ε, από τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, ναι, τώρα ψωνίσαμε από σβέρβο, οπότε ο Βαρουφάκης θέλει να τα πουλήσει οριστικά, κατάλαβες μεγάλε, Τούτοι εδώ, οι προηγούμενοι μέχρι προχθές κράταγαν δέσμιους, ναι τώρα κατάλαβες εσύ με τις συχνότητες και με τα δάνεια και να, για να περνάνε τη γραμμή τους, τους μέχρι τώρα. Αυτά είναι τα κόλπα μεγάλη, αυτά είναι τα κόλπα. Από τη λίστα φέβαια κυρία μου και κυρία μου φαίνεται ότι όποιος εθνικός πλούτος είχε απομείνει και δεν είχε ξεπουλήσει η Σαμαροβενιζελοπαρέα αυτή τη στιγμή παραδίδεται όλο. Ακόμη και αυτός που δεν ήταν στη λίστα του ΤΑΙΠΕΔ Το ΤΑΙΠΕΔ φυσικά δεν καταργείται Η κυρία αυτή επί των οπ... οικονομικών ε, έλεγε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε Πρόσεξε τώρα, με φερετζέ της ε, ΣΔΙΤ Τις συνεργασίες δημοσίου ιδιωτικού τομέα Η κυβέρνηση θα βγάλει στο σφυρί, στο παζάρι, τα πάντα Ας το τι έλεγε για τη ΔΕΗ Μέσα σε αυτά είναι και η ΔΕΗ, είναι η ΕΙΔΑΠ, είναι η ΕΙΑΦ, όλα αυτά περιέχονται στη λίστα Βαρουφάκη επιτέλους κάποια στιγμή θα τους ακούσουμε τι λένε θα διαβάσουμε τι γράφουν ή μόνο και μόνο επειδή ο... το μεγάλο κανάλι ήθελε να ε, μεταλλάξει τον Βαρουφάκη σε Νικηταρά τον έκανε σύρωα δεν είναι αυτό ζωή αγαπητέ μου ζωή είναι η πραγματικότητα «Ζωή είναι η πραγματικότητα και όχι αυτά που λένε, Αυτή και αυτά που κάνουν». «Και η πραγματικότητα είναι ότι η χώρα συνεχίζει να είναι υποκατοχή με καινούριους γερμανοτσολιάδες, οι οποίοι δώσαν αβάντζο στο... να γλιτώσει το λαρίνκι των εντόπιων και ξένων κατακτητών». «Αυτό έκανε η πραγματικοτητα ειναι οτι η χωρα συνεχιζει να ειναι υποκατοχη με καινούριου γερμανοτσολιαδες οι οποιοι δωσαν εκλογή που έφερε την αξιοπρέπεια και την ελπίδα». Αβάντζο έδωσε Τώρα πόσο θα κρατήσει το αβάντζο Αυτό δεν το γνωρίζω Αυτό εξαρτάται από τις αντοχές του λαού Επίσης εκείνο που γνωρίζω και Γιατί με ρώτησε και μια φίλη πριν ξεκινήσω την εκπομπή Το ερώτημα μετά το ΣΥΡΙΖΑ τι Το έχω βάλει εδώ και πριν 2-3 χρόνια Και έχω απαντήσει σε αυτό προσωπικά Οπότε δεν θα ξαναγίνω κουραστικό. Διότι, διότι υπάρχει μια φάρσα Μία φάρσα. Η φάρσα είναι εξής. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και επαναλαμβάνεται ακριβώς όπως έχει γίνει στην πραγματικότητα και όχι όπως έχει γραφτεί από Πα... παπαρηγόπουλου και άλλους που θέλουν να τη χρησιμοποιούν κατά το δοκούν. The the table? Table. Want... Κυρία μου και κυριέ μου, βέβαια εμείς θα συνεχίσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε αλέως, the... να παρουσιάζουμε are... την αρλουμπολογία των νέων. Κυβερνητών όπως παραδείγματος χάρη του κυρίου Λαφαζάνη Ο οποίος ξανά μας έβαλε κόκκινες γραμμές Θα κάνουμε λέει αντίσταση λέει ε, στην ιδιωτικοποίηση του Αδμιέ και της ΔΕΗ Καλά κάνε αντίσταση κάνε, κάνε αντίσταση Εσύ αγαπητέ μου πια δεν πρέπει να ονομάζεσαι Λαφαζάνης αλλά Λουφαζάνης διότι η λούφαξη και η λούφα που έκανε τόσα χρόνια για την εξουσία, όχι για να έρθει στην εξουσία, απλά για να υπάρχει στην πολιτική, μα δίνει το δικαίωμα να σου αλλάξουμε το όνομα από λαφαζάνης σε Λούφαζάνη. Και έχουμε προσέξτε κυρία μου και κύριε μου, τι συνηγορεί παρακαλώ. When Ναι ναι ναι, ναι ναι ναι αγαπητέ μου Ακριβώς από την πρώτη μέρα ήταν το πρώτο ψέμα Που υπόθηκε από τη νέα κυβέρνηση Ήταν του κυρίου Λαφαζάνη Και το βγάλαμε από εδώ Τι να κάναμε να μην το βγάζαμε Η ΔΕΗ δεν, η ΔΕΗ δεν ανήκει σε καμία σε Ελλάδα Τα είπαμε πάλι Τα ίδια θα λέμε Τι να κάνουμε δεν μπορούμε να λέμε τα ίδια Ήταν το πρώτο μεγάλο ψέμα Αλλά τι να περιμένω Όλα αυτά, προσέξτε, η πολιτική αυτή, κυρία μου και κύριε μου, πρέπει να καεί. Να καεί, κυριολεκτικά, η υπάρχουσα πολιτική. Μπα και τη βγάλει και από το μυαλό σου. Απόδειξη, να σου πω αμέσως. Εκάλεσε ο κύριος Κουτσούμπα του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδας, το λαό να κάνει συλλαλητήρια για την ε, καινούργια παράδοση τη χώρα και τα και τα που πραγματοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο, κύριο Κουτσούμπα μου, καλά κάνατε και καλέσατε τον κόσμο. Να κάνει συλλαλητήρια Όμως κύριο Κουτσούμπα μου Έχουμε να σας κάνουμε μια ερώτηση. Εδώ και 30-40 χρόνια Έχετε μετρήσει πόσα συλλαλητήρια έχετε κάνει Για τον οποιοδήποτε λόγο Είδατε να αλλάζει τίποτε Λέω ερώτημα κάνω κύριο Κουτσούμπα μου Και προς το αγαπητό Κουκουέ Είδατε να αλλάζει τίποτε με τα συλλαλητήρια Εσείς τελικά τι ρόλο παίζετε Διότι μάλλον έχετε μείνει Στην εποχή του 60. Ορίστε. <Και> ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Όχι, δεν θα παίξω το παιχνίδι σα, κύριε. Ναι. ναι, εντάξει, εντάξει. Απόψη σα. Απόψη Εντάξει, άποψή σα. Λοιπόν, άποψή σα δεν θα επαναλάβω αυτά τα τέτοια. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Συμφωνώ απόλυτα. Ω γεγονό πραγματικό, αλλά άλλο θέλω να πω. Λοιπόν, θέλω να πω το εξή: Μήπω έχει μείνει στην εποχή που το συλλαλητήριο άλλαζε κάτι, την εποχή δηλαδή πριν τη Χούντα, όπου κατέβαιναν στο δρόμο κάτι οικοδόμοι οικοδόμη με μπράτσα σαν ανακόντε και ξύλωναν τα πεζοδρόμια και έπαιρνε πίσω τα νομοσχέδια ο Καραμανλέα Γέρων και ο Παπανδρέας Γέρων και τα άλλαζε. Όχι βέβαια 100%, -100 εκατό του λαού, αλλά τα άλλαζε. Μήπως έχετε μείνει σε εκείνη την εποχή Ξαναρωτάω λοιπόν Μετρήστε τα συλλαλητήρια που έχετε κάνει Από το 74 75 μέχρι σήμερα Και πείτε μας τι άλλαξε Πείτε μας τι άλλαξε Μήπως πρέπει να αλλάξετε εσείς Μέσα σας κάτι Άντε και κατέβηκε ο κόσμος αυτή τη στιγμή Κρατώντας ρεσό Να ακολουθάμε και τα ευρωπαϊκά Και αμερικάνικα κόλπα του Παπαντρέα Και έκανε συλλαλητήριο Τι έγινε λοιπόν Τι θα γίνει. Βλέπετε λοιπόν κυρία μου και κυρία μου ότι η πολιτική ουσιαστικά είναι ίδια σε όλους τους χώρους είναι ακριβώς ίδια όπως και αν λέγονται κόμματα, κομματίδια ρεύματα, υπόγεια αυτή η πολιτική πρέπει να καεί στον εγκέφαλο των ανθρώπων για να τελειώνουμε δεν μπορεί ελεύθερος άνθρωπος αυτή τη στιγμή να θέλει να σκίζεται, να, να διαρριγνύει τα ημάτια του υπέρ ενός που λέγεται η Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη, το οποίο αυτό το ίδιο το μόρφωμα τον οδηγεί με μαθηματική βεβαιότητα στο θάνατο τον ίδιο, το παιδί του, το μέλλον του τα όνειρά του, τα πάντα δεν γίνεται, δεν μπορεί δεν συνάδει με τη λογική αυτό το πράγμα οπότε κυρία μου και κυριέ μου θα ήθελα πραγματικά να μου δείξετε τον έναν αριστερόστροφο ή αριστερό άνθρωπο ο οποίος συμφωνεί με τα επιδόματα φτώχειας, πανελλαδικά και τα κουπόνια σύτησης Δεν ρωτάμε τους αμέτρητους, τους εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ Αυτοί ούτως ή άλλως είναι αριστεροί τώρα όλοι πια Ρωτάμε έναν αριστερό, ξέρω εγώ Μπορεί να πεταχτεί ένας αριστερός να μας πει είναι Όχι ρε φίλε, έχεις, κάνεις ναι έτσι κι αλλιώ. Δεν έχει σημασία το κόμμα μου λέει ένας φίλος εδώ Ne. Είμαστε δύο στρατόπεδα, η αξιοπρεπή και η μία αξιοπρεπή. Κοίταξα να σου πω κάτι. Πριν πάρα πολύ καιρό, όταν είχαν ορμήξει, θυμάσαι τότε. Αν θυμάσαι, φίλε μου, και αν άκουγε τι εκπομπέ, αν είχα, είχαν ορμήξει τότε ή, με τον. Είσαι ευρωσκεπτικιστής και όλες αυτές τις αρλούμπες και τα πειράματα που κάνανε με τα ευρωπαϊκά κόμματα εδώ στο πανεπιστήμιο, σε ένα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Λοιπόν. Σα είχαμε πει και... Ε, σας είχαμε ε, μεταφέρει ότι τα στρατόπεδα πια είναι δύο Είναι δύο, μην ακούτε τώρα χρώματα και αρώματα Είναι οι Ευρωπαϊστές, αυτοί που γουστάρουν Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λιμπάν και τα λιμπάν Και οι αντιευρωπαϊστές να τους πω έτσι, να τους δώσουμε ένα όνομα Οι άνθρωποι τέλο πάντων Οι οποίοι ναι μεν σέβονται τον κάθε λαό της Ευρώπης, το κάθε έθνος κράτος όπως θέλεις πες το αλλά δεν θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή την φασιστική λέλαπα του Τέταρτου Ράιχ, το οποίο δημιουργήθηκε και έχει κατακτήσει αυτή τη στιγμή την Ευρώπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα άλλα είναι παιχνίδια και τερτύπια. Για παράδειγμα, η ανακοίνωση που έβγαλε το Μέγαρο Μαξίμου για τη λίστα Βαρουφάκη, προσέξτε, για να δικαιολογήσει την τήρηση των σκληρών μέτρων, τα οποία επέρχονται, Έβγαλε ανακοίνωση με την οποία προσέξτε, αυτοί κυβερνάνε τώρα, προσέξτε, με την οποία υποστηρίζει ότι οι εταίροι του είχαν στήσει παγίδα με στόχο την πολιτική εξόντωση εν, της, εν τη του ελληνικού αριστερού παραδείγματος που δείχνει ένα εναλλακτικό δρόμο στην Ευρώπη. Αυτά είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αυτά είναι παιχνίδια. Η Ευρώπη πανηγύριζε λέ, λέγοντας η Ευρώπη μιλάμε για την, ε, τις Βρυξέλλες μιλάμε για την Ενωμένη Ευρώπη με την εκλογή ΣΥΡΙΖΑ την έσπρωξε όσο μπορούσε την επέβαλε κυριολεκτικά διότι τέτοιο ανάχωμα δεν μπορούσε να ξαναβρει και αυτή είναι και η εξαγωγή που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ εάν υπάρξει πρόβλημα στην Ισπανία ή οπουδήποτε αλλού η εξαγωγή εξαγωγη πω, πως δεν είναι εξαγωγή επανάστασης αυτό Είναι εξαγωγή αναχώματος Αναχώματος, δες το λίγο Πάρ το λίγο έτσι αριστερά Και σκέψου το Σκέψου πόσο κοντά είχαν φτάσει Είχαν φτάσει τα δόντια Στο λαρύγγι εντόπιων γερμανοτσολιάδων Αλλά και τη Ενωμένης Ευρώπης ΕΕ Από ανθρώπους οι οποίοι Από ανθρώπους οι οποίοι Ήτανε δεξιού. Ανθρώπου που δεν δεξιούς τέτοιους επαγγελματίε, χρόνια. Κλείσαν τις επιχειρήσεις τους, είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι και τους ρίξαν μια ελπίδα και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, αυτό είναι λοιπόν η ανάχωμα. Τα δόντια τους ήταν κοντά στο Λαρίνγκη της εξουσίας, στην Ελλάδα, εντόπιας και ξένης, οπότε πάρε ένα ανάχωμα ανάχεις. Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, τίποτα παραπάνω. Και ενώ εμείς τα λέμε εδώ, η κυρία συνεχίζει να πετάει τα σκουπίδια της από τον μπαλκόνι. Όπως τα ακούς. Μπροστά εδώ πετάει από τον μπαλκόνι τα σκουπίδια Σιγά τώρα Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή Λοιπόν Το Υπουργείο Οικονομικών τι μας λέει Στους συναδέλφου μας που μας λένε Ότι δεν τα σπάσαμε με, με, με την Τρόικα Παρακαλώ Τι άλλα Τον αυτά να μην είχαμε, αυτά τα νοσοκομεία να μην είχαμε αυτά γενικός και ιδικός τέτοιες εποχές αυτά να μην είχαμε <Ρι> τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου βλέπετε ε, ότι ο επαγγελματισμός μας είναι τέτοιος που δεν μας επιτρέπει να μένουμε ψύχρεμοι <Ρι> ναι δεν ξέρω αν με σύλληψες έτσι στους συναδέλφους μας που μας λένε ότι δεν τα σπάσαμε με την Τρόικα, η απάντησή μας είναι Αυτή ήταν η εντολή μας, να μην τα σπάσουμε αλλά να τα βρούμε Είπε το Υπουργείο Οικονομικών Μη μας τρελαίνεις, μη μας τρελαίνεις Το ποιες είναι οι εντολέ σας, το ποιες είναι οι σας μεγάλε Και το ξέρουμε καλύτερα από εσάς δεν, δεν μας το είπε κανένας, ούτε είμαστε προφήτες Το έχουμε ξαναπεί αυτό Απλά βλέπουμε την πραγματικότητα Το ποιες είναι οι εντολέ σας Και το τι καλύστε Να εκτελέσετε ως δια, Με διαταγές Από το τέταρτο Ράιχ Το νιώθει ο άνθρωπος Ο καθημερινός το πετσί του Να περιμένουμε να μας πείτε τι κάνατε να, να, να περιμένουμε να μας πείτε τι κάνατε Όταν δεν δίνει κανένα σημασία Στα λόγια Στα λένε Δεν σου κρύψαν ποτέ τίποτε Συμφωνία, Γουρία, τσίπρα Κανένας δεν δίνει Κανένας αριστερός δεν δίνει Αριστερός λέμε ρε μου τώρα Σημασία σε αυτά Βέβαια Βασίλη φίλε από την Άωσα Θα σου πω κάτι Ότι αυτά τα άρθρα που πέφτουν βαριά σήμερα Σε κάποιους Σε δύο, σε τρεις, σε πέντε μήνες σε Αργότερα ή πιο γρήγορα Θα λένε καλά σκατά Είχε φάει ο παλιό ρεπούση. Και Τα, τα γράφα από τότε γιατί αν ανατρέξεις, αν ανατρέξεις Στα πάνω από 300 άρθρα Τα οποία είναι ανηρθημένα στον τοίχο Λοιπόν όλη αυτή την πραγματικότητα Την οποία ε, περάσαμε Είναι γραμμένα εκεί Είναι γραμμένα και τότε έπεφταν βαριά Σε κάποιους Αλλά μετά πήγανε Ξέρεις Στην ελπίδα και στην ανατροπή Λοιπόν Οπότε μεγάλε τώρα εσύ που περιμένεις Αύξηση κατώτατου μισθού και επαναπροσδιορισμό συλλογικών συμβάσεων γέλα λίγο, δεν είναι ανέκδοτο γέλα έτσι με την πραγματικότητα θα περιμένεις μάλλον ιστονεώναν τον τον άπαντα και θα το συναντήσεις μάλλον ιστόπον τόπων χλοερών. μέχρι να φτάσει η ανταγωνιστικότητα στα νούμερα που θέλει ο ΩΣΑ να το πάλι θα περιμένεις την αύξηση που σου τάξανε στα 751 ευρώ και τον επαναπροσδιορισμό των συλλογικών συμβάσεων. Κλείνουν λοιπόν και τα παράθυρα για τις πρόορε συντάξει Και όλα αυτά πάνε Ακριβώς Ό,τι έκαναν και οι προηγούμενοι Οπότε μεγάλε Καλά, δεν μιλάμε για την γελιότητα Του ταξίματος Ότι θα σου κάνει 751 ε, ευρώ Τον κατώτατο μισθό Διότι τα είχαμε ξαναπεί Μιστός 751 ευρώ Σε μια αγορά που βρίσκεις Μαύρη εργασία με 200 ευρώ Πρέπει να είναι πολύ μακάκας ο, ο άλλος κατάλαβες τώρα ε, τι να κάνουμε λοιπόν κυρία μου και κυρία μου μέσα σε όλα το Βερολίνο πανηγυρίζει είναι πολύ ικανοποιημένο από την ελληνική κυβέρνηση και γιατί να μην είναι άλλωστε γιατί να μην είναι άλλωστε γιατί να μην είναι τα ταλέπορε που νομίζεις ότι ο Βαρουφάκης έγινε νικηταράς Δοξάζουν τον Αλέξη οι γερμανικές εφημερίδες, ναι, που μέχρι χτες, μας, χτες, χτες, μας βρίζανε. Ο Τσίπρας μπορεί να μην κατάφερε να διώξει την Τρόικα από την Ελλάδα, αλλά κατάφερε να επιτύχει έναν καλό συμβιβασμό. Προσέξτε, οι φίλοι σου οι γερμανοί τα λένε αυτά, δεν τα λέμε εμείς, κυρία μου και κύριέ μου. Την πραγματικότητα, όσο μπορούμε. Και φυσικά θα κάνουμε λάθη μεταφέροντας την πραγματικότητα. Πάπας δεν είναι κανένας Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα Σου αρέσει, δεν σου αρέσει Ανάλογα με το χρώμα που κουβαλάς Στον εγκέφαλό σου, αυτή είναι η πραγματικότητα Τι έκανε λέει η πρώτη ερώτηση του... του ποτάμι Στη Στη Βουλή λέει ήταν για κάτι έργα Που είχε ο Μπόμπολας <laughs> Τι θα γίνει μπαμπά, τα έργα λέει, Τα φράγκια θέλει το αφεντικό <Ρίου> ο ποτάμι, ο Δημοκράτης Λοιπόν και κάνει, Θα κάνει περιοδεία. Εντάξει γιατί να μην κάνει Πάει Βροξέλλες, ο ποτάμι, Βερολίνο, συναντήσεις με Σούλτς Πρόσεξε Πρόσεξε μεγάλε αυτός, αυτός κατά πάσα πιθανότητα Είναι το επόμενο ανάχωμα Αλλά προσωπικά δεν το βλέπω έτσι Προσωπικά μάλλον το Γραμανλέα βλέπω για μια καινούργια κατάσταση, το θέμα είναι οι αντοχέ. Οι δικέ σου πόσο είναι μεγάλε, ακόμα παρακαλώ. Γεια σου, μεγάλο κάπατο. Όχι φύρε παιδί μου, μα είσαι καλά. Εμεί τι φτιάξαμε, Είμαστε κυβέρνηση. Καλά, είσαι big κάπατο. Έλα, γεια, γεια, γεια Λοιπόν, με ρωτάει, μου, μου λέει τώρα Aquarots, τη λίστα Βέβαια αυτός καλά κάνει και ρωτάει, δεν το σκέφτηκε. Τη λίστα, λέει, του Βαροφάκη θα περάσει και από το δικό μας κοινοβούλιο Και να δες κάτι Α, Αφού τη φτιάξαν οι ίδιοι, να μην τη βάλουν και στον εαυτό τους να την εγκρίνει Αυτό δεν θα έκανε ένα καλό πόντιο. Ναι που λες, πάει στο ξωτερικό ο, ο, ο, ο Θοδωράξ Σούλτς, τιμέ, εκεί Συναντήσεις, κανονίσουμε παιδιάνα Όπως θα ξέρω Αν διαβάσατε Στον τοίχο Σας έχουμε τις ειδήσει, Καλά βλέπετε πως Τις σας τις φέρνουμε Αυτή είναι η άποψή για την είδηση Εκεί είναι το πως πρέπει να έρχεται η είδηση Η πραγματική στον κόσμο Δεν ξέρω θα διαβάσατε Για τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων Το έχουμε Τζόγο, κανονικός Μεγάλε, χρωστά, πεινάς, δεν έχεις δουλειά Είσαι και τζογαδόρος τώρα Παίζεις εσύ, εσύ και εγώ παίζουμε Δείτε το άρθρο εκεί για να καταλάβετε Τι σας λέω, δείτε το άρθρο για να καταλάβετε Λοιπόν Μη μου λες τέτοια Απέριψε το ηλεκτρικό συνέδριο Την αίτηση δήμων περιφέρειας Και κατοίκων για την επένδυση Στο ελληνικό Α, Καλέ, έπεσα από τα σύννεφα Μπουμ, Πάλι έπεσα από τα πω, πω, έπαθα. Τέλο τα επιδόματα, μην μου λε τέτοια, παρακαλώ. Α αυτή είναι δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Α του τα λέω. Ναι, ναι, ναι. Α του τι πάθαν τα ταλέποροι. Μη μου λε τέτοια. Τέλο τα επιδόματα και υπερορίε και εκτό έδρα του δημόσιου υπάλληλου. Να σκώσουν οι, παρα... οι Πανάστας Μείωση μισθών, γεννιαίο μισθολόγιο Και ανάλογα με την απόδοση εργασίας Ποιος τα λέει αυτά Η αριστερή Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή Αχ τι σε περιμένει ο, ο, ο. <laughs> Σε βλέπω στις πλατείες Με το συνδικαλιστάρα μπροστά Καλή σου μέρα έφη μου Τι κάνεις Τι κάνει εκεί ο ξένο Πως το πάμε εκεί το μέρος Όχι, όχι λονδίνο Ξέχασα που είσαι, δεν πειράζει εκεί κάπου στη Γυρεάλ είσαι πάντως Λοιπόν τι μου λες, καλημέρα μου λέει η φίλη μου η Εφη Καλό το θεατρικό των αριστερούλιδων Αλλά τώρα ξαναβγεί και ο δράκος στη σκηνή Και θα συνεχίσει αυτά το δείπνο του Χαχα, <Κι> χωρίστε <Κι> <Κι> Γεια σου φίλε πως είσαι, είσαι καλά Φασουλάδα έφαγες δεν έφαγες ελπίδα Ρε ε, να μη σου πω και σένα να. <laughs> Καλή σου μέρα Γεια σου φίλε μου έφαγα φασουλάδα μου Λέει έσκασα Τζαπα από τους Δήμου εδώ Και εντάξει ακόμα κρατάω Εύη μου, ε, έφη μου Καλή πατρίδα Λοιπόν ε, Έτσι είναι Τέλωσε το θεατρικό Κυρία μου και κυρία μου Κυρία μου και κυρία μου ο, ο Βαρουφάκη, Ο νέος ήρωας τη <Ρι> Ο Νικηταράς παιδί μου Της, <Ρι> της Ελλάδας <Ρι> Ναι Απειλή προσέξτε, προσέξτε. Απειλή ο Βαρουφάκη, Δεν σας λέω υπερβολές <Ρι> Ότι Αν δεν πετύχει Το φιλοευρωπαϊκό Εναλλακτικό σχέδιο για την Ευρώπη Προσέξτε <Ρι> <Ρι> Τότε θα νικήσουν οι φασίστες Οι ρατσιστές οι εθνικιστές okay. κατάλαβες μεγάλε κατάλαβες τα σούργελα πρόκειται για εθελόδουλα σούργελα του τέταρτου ράιχ αν δεν πετύχουμε λέει εμείς οι φιλοευρωπαϊστές λέει ο, ο, ο, ο Βαρουφάκης θα νικήσουν οι φασίστες οι ρατσιστές και οι εθνικιστές μάλλον εμάς εννοεί που είμαστε εναντίον τους είδες μας κόλλησαν και τι ταμπέλες εμείς, εμάς βαρουφάκι μου, όπως και να μας πεις, δεν είμαστε δούλοι ούτε γερμανοτσολιάδες σαν την πάρτη σου. Εσύ είσαι ένας εθελόδουλας βαλτός εκεί για να κάνεις τα κόλπα του τέταρτου Ράιχ που λέγεται Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη. Οπότε λοιπόν μεγάλε, παρακαλώ. Να σου πω κάτι αγαπητέ μου φίλε Τίποτα δεν είναι τυχαίο Όλα τα έχουν στρωμένα και έτοιμα Όλα τα... Καμία αντίρρηση σε αυτό που λες Αλλά απ' την άλλη όμως κάποια στιγμή και αυτός ο λαός Πρέπει να το δει το θέμα Πρέπει να το δει το θέμα δεν μπορεί δηλαδή συνέχεια Άιντε δε τόδε όταν έχουμε ξαναπεί αυτά 300 χρόνια με, το, με τους πασοκολείς δεν το βλέπε το θέμα Μια χαρά βόλεψη Άιντε με τη γαλάζια στρούγκα δεν το βλέπε το θέμα Μια χαρά βόλεψη Και τώρα με την αριστερά πάλι Στο κυνήγι της βόλεψης Λιμών Οπότε μας απειλεί ο Βαρουφάκη. Αν δεν πετύχουμε λέει Πως μας απειλούσε ο Μπομποκός Ότι δεν θα έχουμε χαρτί υγεία να χαίζουμε ότι θα χάσουμε τα λεφτά άμα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα μας απειλεί ο Βαρουφάκης ότι αν δεν πετύχουμε λέει εμείς οι φιλοευρωπαϊστές τότε θα έρθουν οι φασίστες οι ρατσιστέ! οι εθνικιστές θα σε κάνουν χάμο χάμο είδες μεγάλη πως βάζει τις ταμπέλες ο Βαρουφάκης γεγονός πάντως Βαρουφάκη μου απευθύνομαι δηλαδή αναφέρομαι προσωπικά σε εμένα έτσι ε, λοιπόν προσωπικά δεν είμαι ούτε θα υπάρξω γερμανόδουλος, γερμανοτσουλιάς, σκυφτός, σαν την πάρτη σου, εντεταλμένος διαταγών κατακτητών. Οπότε κυρία μου και κυρία μου, λέει, λέει, παρακαλώ. Πού είσαι σύρε που έχεις εξαφανιστη Ναι, Είμαι, τι είμαι Ποιος είναι Α βέβαια Τώρα το βέβαια ήταν Σε παρακαλώ Ναι, ναι, ναι Έλα, για, για δεν αντέχω άλλο, μου λέει λένε. Στείλω, θα ανοίξω να δω Βουλή, το κανάλι τη Βουλή. Γιατί Βουλή, είδε, μου λέει τι έγινε με τον Μπουμπούκο χθε. Ούλη, μην και αρθεί η ασυλία του Μπουμπούκου, γιατί ο Μπουμπούκο είναι κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου, από τον Ανθρωπάκο που το σέρουν στα δικαστήρια γιατί για μία δόση που χρωστάει. Είναι, είναι το παιδί τη δημοκρατία. Έκανε πρίτση δημοκρατία και τον έβγαλε. Προσέξτε, αν οι φιλοευρωπαϊκέ κυβερνήσει όπω αυτή στην οποία συμμετέχω ασφικτιούν και οι άνθρωποι που τις εξέλεξαν έχουν οδηγηθεί στην απελπισία οι μόνοι που θα ωφεληθούν είναι οι φανατικοί, οι ρατσιστές, οι εθνικιστές και όλοι όσοι ζουν με το μίσος μας λέει ο Βαρουφάκης ο οποίος βέβαια είναι, είναι αυτός ακριβώς ο οποίος βάφτισε το ψάρι κρέας το μνημόνιο κουρκουμπίνι, την τρόικα θεσμό λοιπόν ζει με, ζει με τα φτερά των αγγέλων Οπότε δεν θα, τον λέμε, θα τον, δεν θα τον λέμε βαρουφάκι, θα τον φωνάζουμε άγγελο Και επίσης ένα καλό όνομα, προτείνω στο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει όνομα Να το κάνει κολυμβήθρα Κολυμβήθρα κάνει, ο, τα, Βαφτίζει τα πάντα όπως γουστάρει στο ΣΥΡΙΖΑ Παρακαλώ Πού τα χαρακτηρίζεται ο άντρας Πού καλέ ας Συγχνώρα μάρε τι λέει Αγρόατι ναι τι λέει Αγρόατι δεν το πιακα δεν το πιακα δεν το πιακα Σούζι δεν το πιακα μόνο αυτά το ακουστικό σήμερα έχει σηκώσει επανάσταση έχει βγάλει ποτάρια, τρέχει το ακουστικό αυτά είναι ρε παιδί μου άμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑΣ κατάλαβες οι βαρουφάκεδες, είχαμε του θεοχάριδες της ζωή μας Είχαμε τους το όλο όλου όλου τώρα έχουμε τους βαρουφάκεδες μεγάλε Και είναι και αριστεροί, επούσι μου Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, τι να πούμε Είναι αριστεροί οι βαρουφάκεδες ναι. Έλα ρε παιδί συγγνώμη σε... Έκανα μπέρδεμα Έκανα μπέρδεμα με την Εφη Τι μου κάνεις, καλή σου μέρα Καλή σου μέρα εκεί στην Αγγλία Να είσαι καλά, καλή σου μέρα Τελικά μου λέει η φίλη η Βιβί, έτσι έπρεπε να λέγεται, ανάσα αξιοπρέπειας, εισπνεύσαμε, εκπνεύσαμε, τελειώσαμε και με την εκπνοή δώρο κουπόνια τροφής. Σημαντική, μπράβο Βιβί, φοβερή παρατήρηση. Να είσαι καλά και καλή πατρίδα κοπέλα μου, να είσαι καλά εκεί που είσαι, καλή πατρίδα. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα μετά. Εισπνεύσαμε, εκπνεύσαμε, τελειώσαμε Και με την εκνοή δώρο κουπόνια τροφής Παρακαλώ Γιατί Γιατί Μα τι με βάζετε να πω Δεν αντέχω Δεν αντέχω άλλο που λέει μια βιβί μου λέει μια άλλη τηλεακρονάτρια εδώ Δεν αντέχω άλλο Στο χρόνια κρατάω την ανάσα μου Να σκάσω ή να κλάσω Έτσι μου είπε τι με βάζετε και λέω ρε από το μικρό μου Καλά ρε, δεν τρέπεστε λίγο ρε Τι είστε ρε Πα πα πα πα πα πα, πα ρε, Τι τραβά με. με αυτά και με αυτά που λε. Ε, μεγάλε Σου είπα ότι μια καλή λύση Θα ήταν το κόμμα να τον βαφτίσουμε Κολυμβήθρα Ορίστε Γεια σου Ελένη, τι κάνει. Σε ευχαριστώ και για την προώθηση τη εφημερίδα. Ναι. Όχι, δεν τα παίρνω εγώ αυτά τα mail, όχι. Θα μου στέλνει mail στο δικό μου, στο Λαζάρου Γιάννη. Ναι. ναι. Όχι, δεν το έγραψα ακόμη. Πρέπει να τελειώσω την εκπομπή. Να πάω να γράψω το να το γράψω Ε εκεί 12 Ναι. Να σε καλά, να σε καλά Καλή σου μέρα και σε ευχαριστώ Να σε καλά, να σε καλά Γεια σου Ελένη μου Καλά κρασιά στα Σιριζόπουλα λέει Καλά κρασιά σε όλους μας Ξέρω εγώ τι να πω ρε Ελένη, τι να πω Γεγονός είναι ότι αν βαφτίζαμε Μάλλον οι φίλοι μας του ΣΥΡΙΖΑ Αν βαφτίσουν το πέστο Το κόμμα Κολυμβήθρα θα του πηγαίνει καλύτερα Ό,τι θέλεις θα γίνεται από εδώ και πέρα Θα σου βαφτίζουν Θα σου βαφτίζουν τα πάντα Όπως γουστάρεις ό, ό, ό, ό, Τι θέλεις εσύ να σου κάνουν Ρε παιδί μου Τι θέλεις να σου βαφτίσουν Θέλεις να σου βαφτίσουν Πως είπαμε το είπαμε τώρα την τρόικα θεσμούς ε, Βαφτίσανε το μνημόνιο Συμφωνία γέφυρα ξέρω εγώ Κουρκουμπίνι του Λούμπα Ό,τι γουστάρεις μεγάλη εδώ η να <χω> στου βαφτίσουμε Όχ <χω> τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε Και επίσης αγαπητέ μου φίλε Τι θα τραβήξουμε ε, Σε λίγο Σε λίγο, σε λίγο, σε λίγο τώρα μιλάμε έτσι Όχι Και θα το μαρτυρήσουμε Όχι δεν θα μαρτυρήσουμε Θα το μαρτυρήσουμε Τι να κάνουμε Είμαστε οι μαρτυριάριδες της πραγματικής είδηση εμείς Παρακαλώ Εγώ! Για πεί, για Α! Να σου πω. Δεν την πήδηξα, ναι, ναι, ναι. Δεν την πήδηξα τη ζωή, ρε, βοηθά. Ναι, ναι, μα ναι, για ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είμαστε για γέλια, ναι. Ναι, να είστε καλά. Ναι, με, δε, ε, ε, μου. Αφού εγκρίθηκε η λίστα Βαρουφάκη, αφού πανηγυρίζουν οι εταίροι, ε, η κυρία Κωνσταντοπούλου, η ζωή λέει: Πρώτο μέλημα τη κυβέρνηση είναι η Εξεταστική Επιτροπή για το Μνημόνιο. Για ποιο μνημόνιο απόλαβε, ζωή μου. Είπαμε, είπαμε. Βαφτίζουμε τα πάντα όπω γουστάρεις. Όπω γουστάρεις θα βαφτίζουμε. Ποια Εξεταστική Επιτροπή να κάνει. Για ποιο μνημόνιο. Για το παλιό ή για το καινούριο που έφερε. Στην... Welcome Λες να... Να αυτο... Ρουφιανευτούν Ναι ξέρω εγώ Για ποια εξεταστική για μνημόνιο Δεν μας τρελάνεις <χτήστε>, στείλατε τέτοιο και καινούριο μνημόνιο Το βαφτίσατε Πώς το βαφτίσατε είπαμε το μνημόνιο Συμφωνία, γέφυρα, κομμανέτσι Ξέρω εγώ τι να σου πω, ρε, μου Κάπως το βαφτίσατε τέλος πάντων Κάπως το βαφτίσατε το μνημόνιο Ωχ τραβάμε Λοιπόν Κάτσε να Να ακούσουμε ένα ωραίο Τραγουδάκι και να επιστρέψουμε να το κλείσουμε το μηχάνημα διότι πραγματικά οι ειδήσει τρέχουν, ορίστε παρακαλώ Α, λες για τη βάπτιση των Χριστιανών Έλα, γεια, γεια, γεια ε, Ναι, ναι, γεια, γεια Δεν με νοχλάει τίποτα από τη βάφτιση Ούτε από τους γάμους, από τους αραβών Αφιερωμένο εξαιρετικά ένα ωραίο τραγούδι Σε όλους και όλες Και επιστρέφουμε να το κλείσουμε που δεν μπορεί πια να τον κάνει να ζηλέψει. της λογικής και το Αυτά ήτανε Τελειώσαμε με το Δημήτρη το Μητροπάνο Και τον Άσοτο Βέβαια τώρα που θα τέλειωσε αυτό το Το θεατρινήλικη όλο το Και κανονικά συνεχίζεται Με άλλη μορφή η κατοχή Θα τρέχουνε καταλαβαίνεις τι θα γίνει τώρα Ειδήσεις όλα θα γίνει τώρα Ο που λέμε εμείς εδώ στο χωριό Οπότε Θα έχουμε πολύ υλικό Παρ όλα αυτά κυρίες μου και κύριοι Αυτό ήταν για σήμερα Πολλές ευχαριστίες στους φίλους που αναμεταδίδουν, στους φίλους που κάνουν ακρόαση και τις φίλες φυσικά. Και ευχές να είσαστε πάντοτε πολύ καλά. Γεια και χαρά σας. Υπότιτλοι AUTHORWAVE